Στοίχη 32-39. Έχομεν ανάγκη υπομονή. 32. Να ενθυμίστε δέτας προτερινάς μέρας κατά τας οποία σε ευωτίστητε με το βάπτισμα και με την γνώση της αληθείας και υπεμείνατε να άθληση και αγώνα παθημάτων και διογμών 33. Από το ένα μεν μέρος με οδυνισμούς και ύβρις και με θλίψεις εθεατρίζεστε και διεπομπεύεστε... Από το άλλο δε μέρος, με τη συμπάθιαν και βοήθειά σας, έγινατε συμμέτοχοι εκείνων οι οποίοι έτσι κατεδιώκοντο και έζων εν μέσω θλίψεων και κατατρεγμών. 34. Πράγματι δε, έγινατε κι εσείς συμμέτοχοι των καταδιοκομένων δια το όνομα του Χριστού. Διότι και η σταδεσμά μου, όταν ήμινε στην φυλακήν, έδειξατε συμπάθιαν και την αρπαγήν και δίμευσιν της περιουσίας σας εδεχθήκατε με χαράν, επειδή εγνωρίζατε ότι έχετε δια τον εαυτό σας καλύτερα περιουσίαν ίσους ουρανού που είναι μόνιμος και αιωνία. 35. Προσέξτε λοιπόν να μην χάσετε την άφοβον και γεμάτη από θάρρο πίστην και πεποίθησήν σας, η οποία έχει ως ανταπόδοση μεγάλων μισθών. 36. Σας κάνω την προτροπή αυτήν, διότι έχετε ανάγκη υπομονής, ώστε εξακολουθούντες να μένετε πιστοί στο θέλημα του Θεού, να λάβετε την αμοιβή που ο Θεός επεσχέθη 37. Δείξτε υπομονή, διότι ακόμη πολύ ο λίγος χρόνος υπολείπεται και ο Κύριος που τον περιμένομε να έλθει και πάλιν, θα έλθει και δεν θα βραδίνει. 38. Τότε δε, καθώς λέγει ο Κύριος εντιαγία Γραφή, ο δίκαιος θα σωθεί και θα ζήσει δια της πίστεώς του και αν κανείς δηλιάσει και οπισθοχωρήσει, δεν ευαρεστείται η ψυχή μου εις αυτόν. 39. Εμείς όμως δεν είμε θα άνθρωποι που δειλιάζομαι και αμφιταλαντευόμεθα στην πίστη ώστε να υπάρχει κίνδυνος να πολεστόμεν. Αλλιμεθα άνθρωποι που κρατούμεν καλά την πίστη για να τας ψυχάς μας.